Θα επαναλάβω εν ολίγεις, αυτά τα οποία είπαμε για το φλέγον αυτό και κέριο θέμα το οποίο όπως είπαμε δυστυχώς το δημιουργεί ο διάβολος όχι τόσο μέσα σε κοσμικούς ανθρώπους βεβαίως και εκεί όσο κυρίως μέσα στους ανθρώπους που θέλουν να αγωνίζονται μέσα σε αυτούς οι οποίοι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας μέσα σε αυτούς οι οποίοι καυχόνται ότι έχουν άμεση σχέση με την Εκκλησία όσο κυρίως μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που εξομολογούνται τακτικά και που κοινωνούν τακτικά των αχράτων μυστηρίων δυστυχώς εκεί ο βρίσκει χώρο και τρόπο για να εμφυτεύσει και να σπήρει το μίσος. Είπαμε όμως ότι τα λόγια του Κυρίου είναι σαφή, σαφέστατα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχρότητα απέναντι στο συνάνθρωπό του ο άνθρωπος ο οποίος διατηρεί σχέσεις ψυχρές απέναντι στον οποιοδήποτε είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο είναι αδικαιολόγητο Και ο Κύριος τον θεωρεί αδικαιολόγητο και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν του επιτρέπει ούτε να προσεύχεται, αλλά ούτε και να εισέρχεται μέσα στον ναό. Ο άνθρωπος ο οποίος μισεί, ο άνθρωπος ο οποίος οργίζεται απέναντι στον συνανθρωπό του, ο άνθρωπος ο οποίος ακόμα και ως αδικούμενος νομίζει ότι δικαιολογείται να κρατεί στάση ψυχρή απέναντι στον αδικούντα, εδώ ο Κύριος διαφωνεί. Διαφωνεί και μάλιστα σας είπα ότι τα λόγια του είναι σαφή και κρυστάλλινα. Και είπαμε ότι λέγει ο Κύριος ότι όταν στέκεσαι να προσευχηθείς αφίαιτε ή τι έχετε κατά τυνος. Όταν στείκεται προσευχόμενοι, αφείτε ή τι έχετε κατάδει μα. Για να πιάσει η προσευχή σου, να ακουστεί η ειδήσή σου, τελειώνοντα την προσευχή σου να πει ότι κάτι έκανε δόσο ο Θεός, για να γίνει αυτό, θα πρέπει η καρδιά σου να είναι πλήρης αγάπης, να είναι η καρδιά σου, θα πρέπει η καρδιά σου να είναι γεμάτη από ιερή. Ε, Ιερή αγάπη απέναντι στον Θεό και τον Συνάνθρωπο. Ιδάλλως η προσευχή σου είναι κενή, η προσευχή σου είναι κούφια, η προσευχή σου δεν ακούγεται και θα τολμήσω να πω καλύτερα να μην την κάνεις. Ο Κύριος είπε ότι στο ναό δεν μπορείς να εισέρχεσαι. Θυμάστε, όταν φέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον, και εκεί λέει ο Κύριος, θυμηθεί, ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, μην το προσφέρεις το δώρο σου. Μην βάζεις το κερί σου, μην δίνεις το προσφορό σου. Δεν το θέλω, λέει ο Κύριος. Αντιλαμβάνεστε ότι κατ' επέκταση απαγορεύει ασφαλώς και τη Θεία Κοινωνία. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και βεβαίω όταν αγάπη δεν έχεις, δεν θα πρέπει να προσέλθεις, δεν θα πρέπει να συμμετέχεις στο μυστήριον μυστήριο της αγάπης. Διότι η Θεία Κοινωνία είναι ακριβώς το μυστήριο της αγάπης. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου το οποίο θυσίασε ο Κυριός μα από αγάπη προς όλους μας. Και βεβαίως όταν εσύ έχει μίσο μες την καρδιά σου, θα πρέπει να μένεις μακριά από το μυστήριο αυτό. Θυμίζω <Τι front> επίσης τα λόγια του Κυρίου, όταν τον ερώτησε ο Απόστολος Πέτρος, «Κύριε, ποσάκης αμαρτήσει σε ο αδελφός μου και αφήσω αυτό» «Έως επτάκης» Δηλαδή, του έκανε μία ερώτηση ο Απόστολος Πέτρος. «Κύριε, πόσες φορές θα πρέπει να ανέχομαι τον αδελφό μου να με πειράζει καθημερινώς και να τον συγχωρώ. Εφτά φορές την ημέρα είναι καλά». Και ο Κύριος απήντησε «Ού η Πέτρε έω 7, αλέως εβδομικοντάκης εφτά». Δηλαδή, όχι επτά φορές την ημέρα, αλλά... Άπειρες φορές, 70 φορές το 7, άπειρες φορές είσαι υποχρεωμένος να συγχωρείς και να αγαπάς τον άνθρωπο που σε πικραίνει, που σε στενοφορεί, που σε πλήττει με τα λόγια του, με τη συμπεριφορά του. Επίσης, <coughs> θυμάστε ότι εφέραμε αρκετά παραδείγματα προκειμένου να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος και την αξία της αγάπης αλλά και το πόσο βαρύ είναι το αμάρτημα του μίσου. Θυμάστε με το, με το παράδειγμα του ιερέως και του φίλου του, του Σαπρικίου και του Νικηφόρου, όπου είδαμε ότι η επιμονή στο μίσος του Σαπρικίου, του ιερέως, τον απεστέρισε από την χάρη του Θεού. Ο Κύριος δεν ανέφτηκε το Μήσος, Αφήρεσε την χάρη του από τον ιερέα και ο έω εκείνη τη στιγμή έτοιμος, υποψήφιος Μάρτις και Άγιος, δυστυχώς, έχασε την βασιλεία των ουρανών και εκολάστηκε. Ας φοβηθούμε και αστερούμε ξέρουμε καλά ότι το μίσο διώκει τον Θεόν από κοντά μας το μίσος διώκει την χάρη του Θεού το μίσος φυγαδεύει το Πνεύμα το Άγιο το μίσος δεν επιτρέπει στον Θεόν να μας επισκιάζει να μας βοηθεί και να μας χαριτώνει θυμηθείτε επίσης την παραβολή που είπαμε που είπε ο Κύριος και την οποία έφερα εις την μνήμη την παραβολή του οφιλέτου των μυρίων ταλάντων και το τι απέτηση έχει ο Θεός από αυτόν τον οφιλέτη; Ποιο είναι ο οφηλέτης των μυρίων ταλάντων εμείς είμαστε εμείς οφείλουμε στον Θεό εμείς χρεωστούμε στον Θεό εμείς είμαστε αυτοί οποίους, τους οποίους ο Θεός έχει καταευεργετήσει εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουμε διαρκώς και τα αγαθά του Θεού, αλλά κυρίως τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ανοχή του Θεού απέναντι στις αμαρτίες μας. Και βεβαίως, αν ο Θεός σου χαρίζει μύρια τάλαντα, αν ο Θεός σε συγχωρεί χίλιες φορές την ημέρα για τα τόσα αμαρτήματα και αδικήματα που κάνεις, έχει από σένα ο Θεός την απέτηση, ναι την απέτηση να συγχωρήσει τον Α, τον Β, τον οποιοδήποτε ο οποίος σε πίκρανε, ο οποίος σε ο οποίος σε αδίκησε, ο οποίος έκανε το οτιδήποτε. Δεν έχεις δικαίωμα να κρατάς κακία και μίσος απέναντι στον άλλο. Επίσης, σας έφερα εις την μνήμη την στάση του Κυρίου επάνω στον τον Τίμιο Σταυρών, όπου εκεί ο Κύριος μας δίδει τύπων και υπογραμμών, μας δίδει παράδειγμα ζωής, διότι εκείνες τις ώρες τις φρυκτές του πόνου και της οδύνης που ο Κύριος θα περίμενε κανείς ο άνθρωπος να στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλα, κατά τη γνώμη μας, άμεσα θέματα, να αφήσει τον νου του να τρέξει σε άλλες υποθέσεις επίγειες και εγκόσμιες, τον βλέπουμε τον Κύριο επάνω εκείνες τις στιγμές επάνω στο σταυρό να αστρέφει τον νου του, να αφήνει τον νου του να τρέχει προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τον αδικούν, οι οποίοι τον υβρίζουν οι οποίοι τον βλασφημούν, οι οποίοι συμπεριφέρονται αχάριστα απέναντί του και θυμάται αυτούς τους ανθρώπους και ζητάει από τον Θεό αφενός μεν να του συγχωρήσει ο Κύριος και αφετέρου δείχνει και την αγάπη του προσπαθώντας να τους δικαιολογήσει μπροστά στα μάτια του Θεού. Άφες αυτής, Πάτερ, ούγαρίδα τυπιούσι. Αυτό το Ούγαρίδα τυπιούσι είναι η μετάφραση της αγάπης του Θεού. Είναι η δικαιολογία που κάνει ο Θεός για κίνους τους αγαρίστους ακριβώς επειδή του αγαπά. Θα σας υπενθυμίσω επίσης, σας υπενθύμησα μάλλον την περασμένη Τετάρτη, το παράδειγμα του Αγίου Διονυσίου ο οποίος συνεχώρησε και απέκρυψε από την τιμωρία τον φωνέα του αδελφού του και βεβαίως αυτά τα παραδείγματα τα οποία αναφέραμε πιστέψτε με ότι είναι ελάχιστα μπροστά στα τόσα τα οποία υπάρχουν μπροστά στα τόσα παραδείγματα τα οποία μας προσφέρουν οι μαρτυρίες των Αγίων μπροστά στα τόσα τα οποία μας έχουν δώσει οι ίδιοι Άγιοι και τα οποία λόγω ελλείψεως χρόνου παραλείψαν και για να κλείσω το θέμα του μίσου, θα υπενθυμίσω αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά μια άλλη πάλι υπόσχεση που δίνει ο Κύριος την οποία Συμπτωματικός, τα έλεγα, κατά αγαθήν συγκυρίαν, σήμερα όσοι διαβάζετε το κείμενο, το αγιογραφικό κείμενο, σήμερα το Ευαγγέλιο που αναγκινώσκεται κανονικά στις εκκλησίες, ακριβώς είναι επάνω σε αυτό το θέμα. Εάν λέει ο Κύριος, αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφή και ο πατήρη μόνο ουράνιος, τα παραπτώματα ημών υπόσχεση στρανή και μεγάλη υπόσχεση στην οποία αδερφοί μου και αδερφές μου δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε δεν θα πρέπει να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων ας την αναλογιστούμε έχει μεγάλη βαρύτητα και θα έχουμε μεγάλο κέρδος υπόσχεται ο Κύριος ότι εφ... εφόσον εμείς συγχωρέσουμε από βάθο καρδίας Όλου αυτού του ανθρώπου που μα αδικούν, μα υπόσχεται ο κύριο ότι και αυτό θα μα συγχωρέσει. Θα μα συγχωρέσει τα αμαρτήματα αυτά τα οποία λόγω αδυναμίας μα παραλείψαμε να εξομολογηθούμε. Θα μα συγχωρέσει τα αμαρτήματα αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να εξομολογηθούμε. Διότι οπωσδήποτε από την τελευταία μα εξομολόγηση μέχρι το φανατό μα θα παρεμβληθεί ίσω και αρκετό χρόνο. Και τα αμαρτήματά μα θα είναι αρκετά. Ο κύριό μα μας, μας υπόσχεται ότι τα αμαρτήματά σας είτε αυτά τα οποία επράξατε και δεν τα θυμηθήκατε. Είτε αυτά τα οποία εσείς δεν θεωρήσατε αμαρτήματα. Είτε αυτά τα οποία δεν προλάβατε να τα, να τα εξομολογηθείτε. Αυτά σας υπόσχομαι λέει ο Κύριος, θα σας τα συγχωρέσω. Θα τα παραβλέψω, θα τα απαλλήψω. Γιατί λέω μόνο αυτά. Ακόμα και αυτά τα οποία εξομολογηθήκατε και αυτά αμαρτήματα δεν είναι. Ακόμα και αυτά, σας τα συγχωρώ, Αρκεί κι εσείς να συγχωρήσετε το ελάχιστον. Εγώ σας χαρίζω μύρια τάλαντα. Χρέο σα είναι να χαρίσετε και εσείς τον συνάνθρωπό σας τα 100 δυνάρια Και τώρα να έρθουμε στο καινούργιο θέμα μας. Το καινούριο θέμα το οποίο και αυτό θα είναι μια καινούρια αμαρτία και εδώ σας βεβαιώ, στην καινούργια αυτή η αμαρτία, που όπως θα δείτε είναι φοβερή, φοβερή και τρομερή, στην καινούργια αυτή η αμαρτία, η οποία πραγματικά θα μας κάνει να ντραπούμε σήμερα, αν έχουμε πιλότιμο και αν έχουμε αυτοσυνειδησία, θα δείτε ότι όλοι μας είμαστε μέτοχοι. Όλοι μας είμαστε μέσα. Όλοι μας είμαστε ευτεύτες. και ας νομίζουμε ότι δεν έχουμε τίποτα. και ας πηγαίνουμε στον εξομολόγο και ζητάμε απλώς την ευκούλα και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Κι ας μας ξεγελάει ο σατανάς ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Τράβα να κοινωνείς. Αυτό θέλει. Να κοινωνάς ανάξια. Εκείνο θέλει. Διότι αυτή η θεία κοινωνία είναι η φωτιά που θα σε κάψει μετά αύριο. Γι αυτό μας προχνεί ο σατανάς και μας προχνεί πολλές φορές να κοινωνούμε αναξίως. Πάση θυσία! Πάση θυσία! Να πείσουμε τον παπά να μας δώσει Θεία Κοινωνία. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι το καλό, στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι η κατάρα του διαόλου. Αυτό θέλει, αυτό επιδιώκει, να κοινωνήσεις σαν άξια. Πάση θυσία! Κι αν κοινωνήσεις σαν άξια να είσαι, είναι βέβαιος αυτός ότι σε έχεις το χέρι πλέον όπως και μας έχεις το χέρι τους περισσότερες ποιο είναι το καινούριο αμάρτημα ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει λέγεται σικοφαντία το καινούριο αμάρτημα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα λέγεται σικοφαντία. Ίσως η λέξη δεν σας δίνει να καταλάβετε πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω όμως να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει η συκοφαντία. Τι είναι αυτό το αμάρτημα το φοβερό. Ποιο είναι αυτό το αμάρτημα το οποίο κρύβει αυτή η συγκεκριμένη λέξη. Η συκοφαντία αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές είναι Κατ' ουσίαν, τρία αμαρτήματα και όχι ένα. Η συκοφαντία είναι ένα μείγμα αμαρτημάτων. Η συκοφαντία είναι ένα αμάρτημα το οποίο έχει τριπλή τη ρίζα του. Και ποια είναι τα αμαρτήματα τα οποία απαρτίζουν το μέγα αυτό αμάρτημα, πρώτον, είναι αυτό που μέχρι τώρα μιλούσαμε, το μίσος. Για να σηκωφαντήσεις, ασφαλώς υπάρχει μέσα σου μίσος φοβερό. Δεν μπορείς να λε ότι αγαπά τη στιγμή κατά την οποία σηκωφαντήσεις τον άλλο. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τη στιγμή κατά την οποία, όπως θα δεις στη συνέχεια, πέφτεις στο αμάρτημα αυτό εις βάρος του συνανθρώπους. Η ρίζα, η βασική ρίζα, μέσα από την οποία ξεπηδά, ξεπιτρώνει το αμάρτημα αυτό της οικοφαντίας, είναι ασφαλώς το μίσος εναντίον του άλλου. Το δεύτερο αμάρτημα, το οποίο συμπορεύεται με το, της... με το αμάρτημα του μίσους, είναι η κατάκριση. Έχουμε μιλήσει για την κατάκριση. Το λεγόμενο Κουτσομπολιό. Έχουμε μιλήσει... Για το φοβερό αυτό αμάρτημα για το οποίο ο Κύριος μας έδωσε άλλη υπόσχεση. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Μαζί με το μίσος ή κατάκριση. Και τρίτο αμάρτημα, το οποίο είπαμε μαζί με τα δύο προηγούμενα συναποτελούν το αμάρτημα της ψυχοφαντίας, είναι το ψέμα. Μίσος, κατάκρισης και ψέμα. Για το ψέμα δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, το φιλάμε τα τελευταία, τα μεγαλύτερα. Μίσος, κατάκρισης και ψέμα. Αυτά τα τρία αμαρτήματα αποτελούν την συκοφαντία. Και για να το δώσω τώρα να το καταλάβετε ακόμα απλούστερα. Τι είναι η συκοφαντία. Να πεις για κάποιον άνθρωπο κάτι το οποίο δεν έχει κάνει. Να καταγγείλεις κάποιον άνθρωπο, να κατακρίνεις κάποιον άνθρωπο, για κάτι για το οποίο είναι αυτός. και για να απλοποιήσω τα πράγματα να πει για κάποιον τίμιο άνθρωπο ότι είναι κλέφτης να πει για μια τίμια γυναίκα και ηθική και αγνή ότι έχει φίλο Να καταγγείλεις κάποιον ηθικό και ακέραιο άνθρωπο και να πεις ότι έχει φιλενάδες. Να πεις για κάποια παντρεμένη ή για κάποιον παντρεμένο ότι εξυπάθησε τον σύζυγό του ή τον σύζυγό της και τρέχει σε άλλους έρωτες και σε άλλες απολαύσεις. Αυτό είναι η συγκοφαλία. Βέβαια δεν θα με καταλάβετε, το πιστεύω. Ίσως έτσι που τα λέω δεν καταλαβαίνετε το κόστος και το βάρος του αμαρτήματος αυτού. Και γι' αυτό θα προσπαθήσω να αντιστρέψω τους ρόλους για να σε κάνω να καταλάβεις το βάρος του αμαρτήματος. Και όταν λέω να αντιστρέψω τους ρόλους να σε φέρω στη θέση όχι του συκοφάντου, αλλά του σηκωφαντημένου. Για έλατε στη θέση του συκοφαντημένου. Αυτή τη στιγμή είσαι μία τίμια και ηθική γυναίκα. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού Είσαι μία τίμια γυναίκα και ουδέποτε θα μπορούσες να φανταστείς να ακουστεί η βάρος σου το ελάχιστο. Και μία ωραία πρωία που ανοίγει την πόρτα σου να βγεις να σαρώσεις ή να τεινάξεις τα ρούχα σου φτάνουν στα αυτιά σου φοβερά και τα πράγματα για τα οποία σε κατηγορούν και σε καταγγέλου ότι υπάτησες στον σύζυγο ότι το ένα, ότι το άλλο ή κατά τον ίδιο τρόπο και εσάς τους άντρους Μπορείς να μου πεις πόσο θα πονέσει εκείνη τη στιγμή Μπορείς να μου πεις πόσο θα σε τσούξει εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο θα ακούσεις. Μπορείς να μου πεις πόσο να σου κοστίσει. Δεν θα να σου κάτι. Μου το είπαν και είναι αλήθεια. Άνθρωπος ακούοντας ψεύδι έπαθε κεφαλικό και πέθανε. Για τον εαυτό σου. Τόσο πολύ πονάει ο άνθρωπος στη συκοφαντία. Τόσο πολύ οδύρεται. Τόσο πολύ του κοστίζει. Τόσο πολύ. Και αν πονάει εσένα η συκοφαντία δεν είσαι η εξαίρεση το ίδιο πονάει όλους τους συγκοφαντημένους. Και αν πονάς εσύ όταν σε συκοφαντούν. Το ίδιο πονάνε και οι άλλοι όταν τους συκοφαντούν. Για έλα τώρα να φέρουμε τα πράγματα στη θέση Για έλα να δούμε τώρα το ρόλο μας σαν συκοφάντη. Έλα να δούμε τώρα όταν εγώ συκοφαντώ και εσύ σηκωφαντής να δούμε πόσο πονούν οι άλλοι. Και να δούμε πότε σηκωφαντούμε και πώς σηκωφαντούμε. Είναι βράδυ. Και βάζει την τηλεόραση. Και ενώ είσαι έτοιμος να πας να κοιμηθείς, ξαχνικά βλέπεις τον μεγάλο αυτό μαέστρο του Σατανά που λέγεται φιλόπλου. το μεγάλο αυτό όργανο του διαόλου τον βλέπεις τη τηλεόραση και επειδή παρότι είσαι άνθρωπος του Θεού άνθρωπος της εκκλησίας και εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να κλείσεις το διαολοκούτι κούτι και να πάνε να κοιμηθείς σε τρώει σε τρώει το, η περιέργεια το ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει σήμερα πάλι για τους παπάδες για να δούμε τι θα πει και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα σμουριώσουλα και ήθελες ύπνο, τώρα ο διάολος το μάτι σου σου το ανοίγει η γαρίδα. Και κάθεσε. Και αρχίζει αυτός. Αυτό το όργανο του πονηρού αρχίζει να καταγγέλει. Και βεβαίως μην αισθάνεστε ότι όλα όσα λέει είναι αλήθειες. Όργανο της μασονίας είναι ο άνθρωπος. Αποδεδειγμένα. Μην αισθάνεστε ότι αυτά τα οποία λέει αντιπροσωπεύουν πάντα την αλήθεια. βεβαίω μερικά πράγματα είναι και αλήθεια. Σύμφωνα. Κάθεσαι και ακούς. Και θες να σου πω κάτι για να σε παρηγορήσω λίγο. Ίσως το ότι ακούς δεν είναι και τόσο μεγάλο αμάρτημα. Ίσως πολλοί ακούνε και... Απλώς θέλουν να έχουν μία απλά ενημέρωση και τίποτε άλλο παραπέρα. Το ότι ακούς, δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Αλλά όταν κατά τις 2, τις 3, τις 4, θα πες για ύπνο και θα σηκωθείς το πρωί και βγεις στην πόρτα και πεις θα μάθες, θα άκουσες εκτες, τι είπε. «Τα ακούς για τους παπάδες, αυτοί είναι οι παπάδες. Αυτοί είναι οι παπάδες. Αυτή είναι οι δεσποτάδες. Αυτή είναι η εκκλησία. Τι άκουσες. Πόρνοι, ομοφιλόφιλοι, μοιχοί. Γιατί το ένα άπλοιος. Και σε ρωτώ. Εκείνη τη στιγμή τι κάνεις. Εκείνη τη στιγμή συνεχίζεις. Το έργο του μεγάλου συκοφάντου. Την ώρα εκείνη, συκοφαντή. Μα γιατί, το ψεύτωσε. Το διεσταύρωσε. Είσαι βέβαιο ότι οι μαπάδε είναι αυτοί που είπε. Είσαι βέβαιο ότι οι δεσποντάδε είναι αυτοί που είπε. Είσαι βέβαιο ότι η εκκλησία είναι αυτή που είπε. Είσαι βέβαιος Είσαι βέβαιος ότι αυτά τα οποία άκουγες όλη νύχτα ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Είσαι βέβαιος ότι αυτά τα οποία άκουστησαν ήταν αλήθειες και έσπερσες να τα κοινοποιήσει και σε αυτούς οι οποίοι δεν τα άκουσαν. Είσαι βέβαιος. Αναρωτήθηκες μέσα σου αυτός ο ιερέας ή αυτός ο επίσκοπος την ώρα που εσύ γυρνάς από πόρτα σε πόρτα και μεταφέρεις τα νέα. Εκείνη την ώρα αναρωτήθηκες πόσο πόνο, πόσο οδύνη υποφέρει αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία όπως είπα υπάρχει και ένα δεδομένο 1% να είναι αυτός. Καλά αυτό ο Κύριος απάνω, Αυτό ο, ο οποίος δεν υπολογίζει τέτοια πράγματα. Καλά αυτός. Αυτό να τον κρίνει ο Κύριος. Δεν έχω γω ρόλο Κρητού αυτή τη στιγμή. Αλλά εσείς, εσείς, εσείς οι χριστιανοί, εσείς οι εκκλησιαζόμενοι, εσείς που εξομολογείστε, εσείς που κοινωνείτε των αχράτων μυστηρίων, εσείς. Εσείς δικαιολογείστε. Να σπέρνεις λόγια, για τα οποία δεν είσαι βέβαιος. Να σηκωφαντήσεις ανθρώπους και μάλιστα λειτουργούς της εκκλησία μας. Εδώ θυμάστε μιλήσαμε για την κατάκριση και είπαμε ότι και να τον δεις να αμαρτάνει. Και εκεί θα πρέπει, εκεί θα πρέπει. και να ακούονται τα ονόματα των ιερέων. Λες και είναι ονόματα αλύτων. Και αλήθεια να είναι απαγορεύεται να πεις και αλήθεια να είναι απαγορεύεται να διασύρεις και αλήθεια να είναι απαγορεύεται να μιλήσεις πει στο στόμα σου. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πολύ δε περισσότερον όταν αυτά τα οποία ακούονται είναι ψεύδι, ασύστολα. Είναι λόγια τα οποία μεταφέρουν το μένος των απίστων και των αθέων. Τι λόγο θα δώσεις τον Θεόν. Αν μία φορά είπες μία κουβέντα. Για ένα ιερέα. Για ένα επίσκοπο. Τον οποιοδήποτε τον ανώνυμο επίσκοπο. δεν λέω το όνομά του, Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Πόσο βαρύ. Βαρύ τα τη ευθύνη. Έχεις απέναντι στο Θεό. Εσένα σε πονάει η συκοφαντία. Δεν θα ήθελες να ακούσεις κάτι. Να σε καταγγέλουν για το οποίο είσαι ανεύθυνος. Για το οποίο δεν είσαι μέτοχος, για το οποίο δεν έλαβες γνώση, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εσύ γιατί σπέρνεις, εσύ γιατί σπήρεις λόγια, εσύ γιατί σηκωφαντήσεις συνειδήσεις, εσύ γιατί ρίχνεις ανθρώπους του Θεού, γιατί. Για να αυτούμε στο ρόλο του σικοφάντη; Είπαμε ένα παράδειγμα. Για να έρθουμε ρόλο του σηκοφάντη. Γιατί είπαμε σήμερα κυρίως θα κρυθούμε ως σηκωφάντες και όχι ως σηκωφαντημένοι. Όταν χάσεις κάτι μέσα στο σπίτι σου, πολλές φορές δεν χάνεται. Μπορεί να χάσει ένα, βραχι, ένα βραχιόλι, ένα δαχτυλίδι, Σκουλαρίκια, ξέρω πω τι χάνετε, πέρα. Τι έχετε μέσα εκείνα τα σπίτια σας. Λοιπόν, αμέσως που πάει το μυαλό σου, ποιος με τα πήρε. Έτσι δεν είναι. Ποιος με τα πήρε. Κάνεις ένα πρόχειρο έλεγχο, βλέπεις, σου τα κρύβει ο διάολος, δεν τα βρίσκει; τα κρύβει ο διάολος. Και αρχίζεις και λες ποιος σήμερα στο σπίτι μου, η Τάδε. Α, αυτή μου τα κλέψει. Ποιος άλλος με πλησίασε σήμερα, ο Τάδε, αυτός τα κλέψε. Και το αυτοματάκι σου δεν μπορεί να το βαστίξεις κλειστό. Αμέσως παίρνει τηλέφωνα, η τάδε είναι κλέφτρα, εκείνος είναι κλέφτης, δεν μπορεί, δεν χάθηκαν έτσι το στάκλεψε και μετά από λίγο να σου η σκούπα και το βγάζει κάτω από το τραπέζι ή κάτω από την καρέκλα ή κάτω από το κομοδίνο ή δεν ξέρω που το είχε τρυπώσει ο διάολος για να σε ρίξει ένα στη συγκοφαντία και τώρα σε παρακαλώ για πέσε μου ποιος θα αποκαταστήσει Τη φήμη του ανθρώπου αυτού που εσύ τον κατηγόρησε ω κλέφτη. Εσύ το πες. Και εκείνο που πήρε τηλέφωνο το είπε αλλού. Και ο άλλο το πήρε και το είπε αλλού. Και ο άλλο το πήρε και το είπε αλλού. Ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κλέφτη. Σε παρακαλώ για απάντησέ μου. Έστω και αν του ζητήσει χίλια συγγνώμη του ανθρώπου που συνήθως δεν του ζητάμε ούτε συγγνώμη. Τον άνθρωπο αυτό, τη φήμη αυτού του ανθρώπου, την προσωπικότητά του, την αξιοπρέπειά του, ποιο θα τον να αποκαταστήσει, μου λε. Ποιο. Ή έχασε 10.000, 20.000, μου τις έκλεψε ο τάδε το διαδίδεις, το σπήρεις και μετά θυμάσαι α ναι μπορεί, είχα, είχα αγοράσει κάτι και το ξέχασα α ε, τελείωσε ωραία κλέφτης ο άλλος αλλά ουσιαστικά τα λεφτά τα φάγες εσύ και σε ρωτώ ποιος αποκαθιστά τη ποιημία αυτών των ανθρώπων κάποτε σε κάποιον ιερέα κάποια κυρία να εξομολογηθεί. Και μέσα στα αμαρτήματα τα οποία είπε στον ιερέα του λέει πάτερ μου αισθάνομαι ένα ιδιαίτερο βάρος στην ψυχή μου γιατί είπα για κάποια γυναίκα εδώ στο χωριό ότι έκανε κάποιο συγκεκριμένο αμάρτημα και τελικά απεδείχθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν αθώα. Και θέλω του λέει πάτερ μου τώρα να αποκαταστήσω την αδικία. Τι να κάνω. Ότι μου πεις θα το κάνω. Ο γέροντα, Επειραμένο πνευματικός με φωτισμό θε, πραγματικά θεού, θείου πνεύματο, τις λέει: Κυρά μου, έχει κότε στο σπίτι σου. Λέει, Πα, λέει Παπούλι, έχω. Ε, τη λέει σε παρακαλώ, θα πας στο σπίτι σου τώρα, θα πάρει μια κότα, θα τη σπάξει. Και από το σπίτι σου, ερχόμενη προ τα εδώ, προς την εκκλησία πάλι, θέλω να ντυμαδάς τον δρόμο. Ευχαρίστως, πάτερ. Η γυναίκα ότι με τον λεπάει στον παπά μια κότα, θα συγχωριότανε. Έτσι νόμιζε. Πραγματικά, αυτή της κόστισε, έτρεξε στο σπίτι, μπήκε στο κοτέτσι, έπιασε στην καλύτερη την κότα, την έσφαξε... Δεν αναρωτήθηκε βέβαια γιατί μου που ο παπάς να τη στο δρόμο Πραγματικά ξεκίνησε από το σπίτι της Αφού το θέλει ο παπάς Η διοτροπία του παπά να τη στο στον δρόμο την κότα Δεν πειράζει Ίσως να το έκανε ο παπάς για να με ντροπιάσει Δεν πειράζει, προκειμένου συγχωρηθεί η αμαρτία μου Και αυτό γίνεται Ξεκινώντας λοιπόν από το σπίτι τη. Μέχρι να φτάσει στην εκκλησία, μαδούσε την κότα. Μέχρι πλέον, όταν έφτασε στην εκκλησία, ήδη η κότα ήταν μαδημένη και μπαίνει χαρούμενη, την κράταγε για το λαιμό. Του λέει, παπούλι ήρθα. Καλώς ήρθος. Σου φέρα, λέει, την κότα. πάρτη Λέει, δεν κατάλαβες, παιδί μου. Της λέει ο ιερέας, εγώ δεν θέλω την κότα. Θέλω τα πούπουλα. Τα πούπουλα. Πού δεν πάντα τα πούπουλα. Δεν μου πες να μαζάω στον δρόμο. Αν μου το όλεγες από την αρχή θα την στο σπίτι μου. Θα τα μάζεβα τα πούπουλα και θα τα φέρνα. Εσύ μου να στον δρόμο. Και έξω δε να πισάει ο έρας και να μην έχει αφήσει τίποτα. Όχι λέει τα πούπουλα θέλω. που να στα τα πούπουλα. Έτσι δε κυρά μου. Το αμάρτημα της οικοφαντίας δεν αποκαθίσταται. Διότι τα λόγια σπαρθήκανε. Τα λόγια μεταφέρθηκαν. Τα λόγια μεταδοθήκανε. Και βεβαίως δεν μπορείτε να τα πίσω. Βεβαίως όχι ότι δεν συγχωρείτε μην παραξηγηθώ. Όχι ότι δεν συγχωρείτε η συγκοφατεία συγχωρείται από τον Κύριο, αλλά δεν αποκαθίσταται. Η τιμή και η υπόλοιψη των προσώπων δεν αποκαθίσταται. Δεν αποκαθίσταται. Το αμαρτιμά σου μπορεί να το συγχωρήσει ο Κύριος με την οξομολογησή σου και με τη μετανιά σου. Αλλά το ότι έφυξες μία υπόλοιψη, το ότι έριξες μία αξιοπρέπεια, ένα πρόσωπο, αυτό δεν μπορεί να, δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Τώρα για να δούμε κάτι άλλο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σηκωφάντης. Ο μεγαλύτερος σηκωφάντης, ο πατήρ των συκοφαντών? ποιος είναι ο δαίμονας, ο Διώβης. Να σα θυμίσω τους προπάτορες μας, τον Αδάμ και την Εύα, και τα λόγια τα οποία τους είχε πει τότε ο διάολος Θα θυμάστε Όταν ρώτησε τη Ρέβα γιατί δεν τρως Γιατί δεν παίρνει από αυτό το δέντρο τις λέγει να φας Η Εύα το απάντησε λέει είναι ο Κύριος μας Είπε ο Κύριος να μην φάμε Γιατί άμα φάμε θα πεθάνουμε Όχι τι είχε πει ο Κύριος Τι είπε ο σατανάς Τι είπε και τον Χριστό κατέκρινε Να κατάκρισης, και ψέμα. Όχι λέει ψέματα Όχι Ο Θεός σας είπε ψέματα Άμα πάτε δεν θα πεθάνετε. Να ο Μέγας υποπάντησε Κι έτσι εξυπάτησε την Εύμα Ούτε να το αποθανείστε Όχι Χάησε και θα δείτε. Ο Χριστός σας είπε ψέματα Και βεβαίω αν ο Μέγας Σικοφάντης είναι ο Σατανάς, όλοι οι υπόλοιποι Σικοφάνται είναι τα παιδιά του για Και ποιος είναι ο Μέγας Σικοφαντημένος, εδώ ασφαλώς δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι ο Μέγας Σικοφαντημένος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Για θυμηθείτε τι του είπαν σε τούτη τη ζωή που ήρθε. Τι ήταν ο Κύριος, το υπόδειγμα, ο τέλειος, ο αναμάρτητος. Για θυμηθείτε οι γραμματείς και οι φαριστέοι πόσες αμαρτίες του φόρτωσαν. Πόσες αμαρτίες του φόρτωσαν. Τι ήταν ο Κύριος, λιτότατο, λιτοδίαιτος, ω άνθρωπος μέσα στην Αγία Γραφή ελάχιστες φορές αναφέρεται ότι ο Κύριος τον είδαν ακόμα και οι μαθητές του οι οποίοι ζούσαν κοντά στον Κύριο ελάχιστες φορές τον είδαν να τρώει να βάζει κάτι στο στόμα του Ποιο όμως οι γραμματίες και οι φαρισαίοι πως τον χαρακτήρισαν φάγων και ηνοπότιν άνθρωπο φάγο σημαίνει δηλαδή ο κοιλιόδουλος αυτός ο οποίος δεν χορταίνει με τίποτα Ποιο ο Χριστός Άνθρωπος λέγει φάγος και εινοπότης. Και εινοπότης τον είπαν διότι κάποτε ειδίψωσε ο κύριος και ζητώντας να του φέρουν κάτι να πιει, θέλωσαν λίγο κρασί να ξεδιψάσει τη δίψα του. Ειδού λέγει άνθρωπος φάγος και εινοπότης. Πώς αλλιώς τον χαρακτήρισαν τον κύριο τον βασιλέα των αγγέλων, τον βασιλέα του ουρανού και της γης, πώς τον χαρακτήρισαν βασιλέα των δαιμόνων. Έτσι τον είπαν εν το άρχοντι των δαιμονίων λέγει, εκβάλει τα δαιμόνια, επειδή είναι ο Βελζεβούλ. Ο αρχιδιάολος δηλαδή, ο Κύριος, ο αρχηγός των αγγέλων, τον χαρακτήρισαν σαν αρχιδιάολο. Ψικοφαντίες φοβερές, που μην νομίζετε ο Κύριος ο άνθρωπος φορούσε Φονούσε. Πώ αλλιώς τον χαρακτήρισαν τον Κύριο. Τι δεν του καταμαρτύρησαν, θυμάστε, εκείνο το ψευτοδικαστήριο του Άννα και του Καγιάφα, τι, το, τι δεν άκουσε εκεί μέσα ο Κύριος, ψεύτη τον είπαν απαταιώνα τον είπαν, βλάστημο τον είπαν εσχολόγο τον είπαν ό,τι θε του είπαν πλάνον τον είπαν, τον θυμάστε πλάνος και μέχρι ακόμα που είχε πεθάνει ο Κύριος και μετά τον θάνατό του που συνήθως σεβόμεθα τη μνήμη των νεκρών αυτοί λέει παρουσιάστηκαν ενώπιον του Πιλάτου και μιλάνε πάλι με τα ίδια χυδαία λόγια, πλάνο είπε Νέτη με τα τρεις ημέρα συγκύρωνα ο Μέγας λοιπόν συκοφαντημένο αυτός ο οποίος υπέστη τις περισσότερες σηκοφαντίες είναι ασφαλώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και να έρθω τώρα στην αφεντιά μας μάλλον να πω και κάτι ακόμα και όλοι οι άλλοι. Θα τολμούσα δεν να πω επειδή με τη βοήθεια του Θεού έχω διαβάσει τους βίους των Αγίων με τη βοήθεια του Θεού. Θα τολμούσα να πω ότι ουδής αγίασε από τους Αγίους, ο οποίος εδώ σε αυτή τη ζωή να μην υπέστη την ησικοφαντία. Ουδής Αγίας. Πάρτε τον Άγιο που εόρταζε χθε. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τι άκουσαν τα αυτιά του. Πώς το χαρακτήρισαν. Τι του κατήγγυλαν. Τι τσι κουδούνια του κρέμασαν. Πάρτε το Μέγα Αθανάσιο. Ο οποίος εσύρθη ακόμα και στα δικαστήρια. Καταγγελόμενος ως πόρνος και ανήθικος. Ποιον Άγιο δεν συκοφάντησαν. Θα τολμούσα να πω ότι η συκοφαντία είναι ίδιων χαρακτηριστικών όλων των Αγίων Όλων των Αγίων Και επίσης θα πω και κάτι ακόμα Ο Κύριος Μέσα στους εννέα μακαρισμούς μακαρίζει, Θεωρεί δηλαδή ευτυχής Στου συκοφαντημένου. Μακάρι όταν ονειδήσω είναι η μα, και διώσωση και ύποση πανπονηρών ρήμα καθυμών, ψευδόμενοι, ένε και ένε μου Να η συκοφαντία. Να θεωρείτε, λέει ο κύριο τον εαυτό σα, ευτυχή, όταν κάποιο θα σα συκοφαντήσει όταν θα σας καταγγέλουν πράξεις και ενέργειες και λόγια και λογισμούς που εσείς δεν κάνατε. Να, να θεωρείτε τους εαυτούς σας ευτυχεί. Και επομένως αυτά τα λόγια ισχύουν και για μας σήμερα. Εάν ανήκεις εις τάξη των συκοφαντηθέντων και συκοφαντημένων μη διεκδικήσεις το δίκιο σου δεν πειράζει δέξου την κατηγορία δέξου την προσβολή και να είσαι βέβαιος ότι ο Κύριος όταν θα έρθει ως δίκαιος κριτής να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού να είσαι βέβαιος ότι το στεφάνι το οποίο θα πάρεις θα είναι στέφανος μεγαλομάρτυρος διότι μόνο ο Θεός και οι πατέρες που εσηκοφαντήθησαν ξέρουν πόσο σκληρή είναι η δοκιμασία της εικοφαντίας και όσο πιο σκληρά υποφέρεις και όσο πιο πολύ πονάς τόσο και μεγαλύτερη είναι η δόξα που σου ετοιμάζεται στην βασιλεία των ουρανών Πρόσεξε όμως, και με αυτό θα τελειώσει. Εάν είσαι συκοφάντη εάν είσαι εσύ ο οποίος σπήρεις τα λόγια, εάν είσαι εσύ ο οποίος διακινείς τα ψεύδι, εάν είσαι εσύ αυτός ή αυτή η οποία καταγγέλνεις σαν ανθρωπου αθώους και τιμίους, και τους φέρεις στι τις των υπολείπων ως ανθρώπους αμαρτωλούς και χιδαίους και κατά αυτόν τον τρόπο του αδικείς έχει υπόψη και θέλω να σας τρομοκρατήσω τώρα ναι θέλω να σας κάνω να τρομοκρατηθείτε όσο μεγαλύτερη χαρά σας έδωσα προηγμένος, τόσο μεγαλύτερο πόνο θέλω να σας δημιουργήσω τώρα με την καρδιά σας εάν όσοι κοφαντημένοι ασφαλώς θα απολαύσετε στέφανον μακαριότητος και έγλιν παραδείσου να είστε βέβαιοι ο Σικοφάντε έχετε να δεχτείτε και να υποστείτε φοβεράς τιμωρίας Εν Νικολάς επαναλαμβάνω εάν ο Σικοφαντημένη αναμένεται και δικαίως να πάρετε τον μισθών της δικαιοσύνης του Κυρίου μας. Να αποκατασταθεί η αδικία. Κάποτε επιτέλους να λάμψει η αλήθεια. Περιμένετε λέγω βασιλεία ουρανών και στέφανος μακαριότητος. Ο Σικοφάντε να είστε βέβαιοι ότι η τιμωρία της κολάσεω θα είναι πιο ακόμα και από τους κολασμένους. Ήθε ο Κύριος να μας περιφρουρεί, να μας φυλάσει, να μας δίνει πάντα τη δύναμη να αποφεύγουμε το μέγα αυτό αμάρτημα της συκοφαντίας και αν μεν συκοφαντήσε, έχει την εσωτερική χαρά ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Πρόσεξε όμως, απόφυγε τη συκοφαντία, διότι τότε... Η τιμωρία θα είναι μεγάλη και φοβερά. Ο Θεός να είναι μαζί σας.